Όλο και κάποιοι από τα γύρω σπίτια σιγοπλησίαζαν προς το δικό τους για να τον ακούσουν και να δουν πώς πάει η άρρωστη. κοντά στέκονταν διακριτικά στις σκάλες Άλλοι ακουμπώντας τα κάγκελα Άλλοι στον τοίχο Αφήνοντας ένα πέρασμα στη μέση Για όποιον σπιτικό ανεβοκατέβαινε. Μα σιγά σιγά Καθώς κανείς δεν τους έδιωχνε από τις σκάλες Έφερναν μαζί τους κι άλλους Και έφταναν ως την πόρτα της άρρωστης Για να αρχίσουν να μπαίνουν μερικοί και μέσα Να ακουμπούν στα ελεύθερα μέρη Και να μην μιλούν πάντα με την αίσθηση ότι κάνουν κάτι απαγορευμένο ότι παραβίασαν κάτι Μα είναι αλήθεια πως δεν υπήρχε τίποτα ελκυστικότερο τίποτα πιο νοσταλγικό και μεταδοτικός ανέσθημα από εκείνα τα θαυμάσια κομμάτια που έπαιζε αυτός ο μαύρος πελαργός και τη μικρή Ιουλία που τα έπαιζε και για αυτούς πλέον αφού γρήγορα φάνηκε ότι η παρουσία τους, το παρόν τους Άναβε τα δάχτυλά του, τον κολάκευε, τον έκανε να υπερβαίνει εαυτόν, αρκεί να μην έκαναν φασαρία. Ήταν πράγματι παράξενο. Ενώ όταν έπαιζε είχε συνήθως κλειστά τα μάτια και έμοιαζε να μετουσιώνεται, να βρίσκεται κάπου αλλού, μόνος με τα δάχτυλά του και εκείνες τις σπάνιες μελωδίες... Μόλις κάποιοι ψήθυροι από πίσω του έπαιρναν διαστάσεις συνομιλίας, έστω και τόσο χαμηλότονεις, θύμωνε, στράβωνε και τότε σταματούσαν όλα, και το ακορτεόν και οι ψήθυροι. Εκείνοι πάλι δεν το έκαναν για να τον ενοχλήσουν, για να χαλάσουν τη βραδιά, μα καθώς είχαν αρχίσει να τον μαθαίνουν και να τους μαθαίνει, δεν το θεωρούσαν και τόσο κακό να σπάνε πότε-πότε την κατανυκτική σιωπή τους για να πούνε κάτι. Το πόσο αστείο και φοβιδερό ήταν, ας πούμε, το ψηλό σου σουλούπι του, με εκείνο το κολοκύθι στην άσαρκη πλάτη και πόσο πολύ είχε ομορφύνει και ξεκόψει από τα γήινα η μικρή Ιουλία από τότε που είχα να την δουν να τρέχει στους δρόμους ή πόσο η μεγάλη Ιουλία έμοιαζε λίγο φυσιμένη στους τρόπους, στα νοήματα και στα λόγια που ψέλιζε πότε-πότε και πόσο είχε σκαφτεί και φοντώσει το πρόσωπο της Φεβρονιάς από το καλοκαίρι που τους πέρασε όλα αυτά θα έπρεπε να είναι πέτρες και όχι άνθρωποι και κυρίως όχι γυναίκες για να τα αφήσουν ασχολίαστα, αψιθύριστα και έτσι χωρίς να περιφρονούν στο ελάχιστο τη μουσική και το ταλέντο του Γιάκωβου δεν περίμεναν κιόλας να φύγουν από εκεί για να τα συζητήσουν με την άνεσή τους Όμως εκείνος θύμωνε, στράβωνε Ήταν και στραβό το κλίμα και αποτραβώντας έξαλα τα δάχτυλά του Από το ακορτεόν Ή πατώντας τα με όλη του την δύναμη Πάνω σε όλα τα πλήκτρα Ή να επέλθει το χάος Κράβγαζε πάνω από το νόμο του «Σιλάνς» «Σιλάνς» Αυτό και στα κινέζικα να τους το λέγε Πάλι θα καταλάβαιναν ότι σήμαινε σκασμός. Σκασμός, λοιπόν, ή μάλλον σιωπή και κατάνιξη πάλι για να απολαύσουν την τέχνη του, που δεν ήταν μόνο μουσική, αλλά όταν ορίμαζαν οι ώρες, ήταν και λόγια, ήταν και τραγούδια χρονικά ολόκληρα. Τα τραγουδούσε με μια φωνή βραχνή, δυσκίνητη και αρκετά μουντή. Δεν ήταν άλλωστε και Φωνή γέρικου σκύλου θα λέγαμε Που ψάχνει το γένος του στα συντρίμια Με συχνές παύσεις και βαριά ανασάσματα Τους φόβιζε τότε Είχε ξεχάσει τα λόγια Ή του φάνηκε πάλι πως ψιθύριζαν Και τίμαζε κάποια ομοβροντία Φωνή που πάντα ξανάβρισκε το δύσβατο μονοπάτι της Το απαράμιλο βράχνιασμα και τους πικρούς τόνους της Μια φωνή τέλος πάντων διόλου πρόσφορη αν πήγαινες για γρήγορα γλέντια Κι όμως μας αφήνει να υποψιαστούμε Πως αν τυχόν διέθετε μια γάργαρη και καθαρή φωνή Εκείνος ο ολόκοτος μουσικάντης Θα διαλυόταν γύρω του το πλήθος Ως χειών μεσούντος Ιουλίου Καλά έκανε λοιπόν και έβγαζε εκείνους τους σκοταδερούς φθόγκους που έκαναν της Ιουλίας το πρόσωπο να απαυγάζει και της άλλης Ιουλίας. Μερικά από τα τραγούδια του ήταν σε γλώσσα άγνωστη με πολλά όσκαγια και όσκουντι και καμιά φορά εκεί που τάλεγε σταματούσε έδινε μια ανάσα και στο ακορτεόν και κοιτώντας κάποιον στην τύχη τον ρωτούσε με τη βαριά του φωνή εσύ κατέχεις από τέτοια Και φυσικά δεν κάτυχε εκείνος από τέτοια Του ήταν θεόσταλτα Όμως υπήρχαν και τραγούδια Που οι στίχοι τους έφταναν με το πρώτο στην καρδιά τους Ο, κομέ, ο κομμένος ο κορμός του πέφκου ευωδιάζει Ζίω νεκρός, ζίω νεκρός Όταν γι' αυτόν κάποια ψυχή στενάζει Ποιος θα μπορούσε από αυτούς που τον άκουγαν Να μη στενάξει με τέτοια λόγια και πια να μείνει ασυγκίνητη... Όταν άκουγε εκείνη τη φωνή... Μέσα από δόκανα να λέει... Στάχτη μαζεύω απ' τη φωτιά... Και λάβρα από την καρδιά μου... Και δάκρυα από τα μάτια μου... Και να λουστείς κυρά μου. Ήταν οι καλύτερες στιγμές του Ιάκωβου. Τότε που του συγχωρούσες... Όλες τις λόξες και όλες τις κρίνες του. Και η μικρή Ιουλία... Ήταν πια μόνο το ξεκίνημα, το έναυσμα, ας πούμε. Σιγά σιγά, μόλι εκείνη μίσταζε και γέρνε μαλακά στο μαξιλάρι της, το μαγεμένο ακροατήριο γλιστρούσε στη μεγάλη σάλα ή καιρού επιτρέποντος, κατέβαινε και κάτω στην αυλή, για να στήσουν εκεί τούτη την ομίγυρη, κι αυτός να γίνει πάλι ο πυρήνας. Αγάπαμε και μη πως είναι αμαρτία! «Το στραγούδι σε ένα βράδυ και κόλαση όταν γρηκάς είναι... είναι μυθολογία, βουλά!» Το είπε και πάτησε δυνατά ένα του δάχτυλο σε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο. Το τέλος υπέθασαν όλοι και κόλασε οταν γρηκας ειναι ήταν το τέλος. Μα πριν αποσύρει τα δυο λουριά από τους ώμους του, πριν ακουμπήσει στα πόδια του ακορντεόν και σφουγγήσει με ένα μαντίλι πολύ σχολαστικά τις άκρες του στόματός του και λίγο το μέτωπο, το κεφάλι του στράφηκε απότομα πίσω και πάνω από την καμπούρα του, ανάμεσα στους τόσους και στις τόσες, τα μάτια του καρφώθηκαν σε μία, την πιο κρυμμένη, την πιο απόκριφη. Και όπως κάθε βράδυ, κλείνοντας με ένα δερμάτινο μάνταλο το μουσικό του όργανο, «Ε, με τους είπε στην τρίτη γλώσσα, Ό,τι έχει ευχαρίστηση ο καθένα. Αυτήν την τελευταία ευχαρίστηση την αναλάμβανε η αδερφή του, βγάζοντας ένα μικρό δίσκο, όπως ο καντιλανάφτης στην εκκλησία. Και όταν κλειδωνόταν μετά μόνος του, στο δωμάτιο που του είχαν παραχωρήσει, Άδιαζε το περιεχόμενο του δίσκου σε ένα τραπεζάκι και, μολονότι έλεγε κι αυτός πως το χρήμα φθείρει τον άνθρωπο, Ζούσε πολύ γλυκές στιγμές βάλσαμο στη μοναξιά του Μετρώντας ένα-ένα τα κέρματα Και ξεδιπλώνοντας τα λιγοστά χαρτονομίσματα Που κοντά στα άλλα που είχε Έφτιαχναν ένα μικρό βουνό Και το πρωί αργούσε να ξυπνήσει Τότε κοιμόταν δηλαδή Και έπρεπε να μεσημεριάσει Να βγάλει ο ήλιος κέρατα Όπως φώναζε έξω από την πόρτα του η Πέρσα για να αποφασίσει να σηκωθεί από το κρεβάτι του και να πάει να καθίσει στο τραπέζι μαζί τους διμενός και γυαλισμένος ως την τρίχα ως το βράδυ που ήταν η ώρα του η ώρα της Ιουλίας της μικρής και της μεγάλης Είχαν πάψει πια να ελπίζουν Μα ένα βράδυ δεν τον χρειάστηκαν καθόλου Τον γύρισαν από τις κάλες. Η μικρή Ιουλία είχε ζητήσει να την πάνε στους λαγούς Το ζητούσε από όλο το απόγευμα Και ο ξαφνιασμένος πατέρας της αποφάσισε να την πάει Ετοίμασε άλογο και καρότσα «Και είπε στη Φευρονία, στην αδερφή του Ιουλία... «Και σε όποιον άλλον ήθελε να πάνε κι αυτοί...» «Προμηνιόταν καλό φεγγάρι, Οκτωβριανό...» «Και τέτοιες επιθυμίες, όσο αυροσδόκητες ή ανεξήγητες κι αν είναι...» «Δεν πρέπει να μένουν ανεκπλήρωτες». «Λαγή» δεν ήταν όνομα κάποιας τοποθεσίας... «Ήταν η ιδια η λαγή που αφθανούσαν τέτοιο καιρό στα Λιβάδια...» Και μόλις νύχτωνε και έβγαινε το φεγγάρι, ιδίως αν ήταν ολόγιομο, έβγαιναν και αυτοί και έπαιζαν με τα λαγουδάκια τους στο φεγγαρόφωτο. Μα έπαιζαν τόσο όμορφα, τόσο όμορφα και εξετρελαμμένα, που όσοι έτυχα να τους δουν, να δουν λαγούς να παίζουν στο φεγγαρόφωτο, είπαν «αυτό είναι ευτυχία, αυτό είναι παράδεισος» και έχασαν τη μιλιά τους. Κι αν μεν ήταν κυνηγή αλίμονο την ξανάβρισκαν, κι και εκείνα τα τρελά παιχνίδια γίνονταν κονιορτός και σφάδαζαν κάτω από τα σκάγια τους Μα αν δεν ήταν κυνηγή απλώς περαστική από ένα τέτοιο μέρος μια τέτοια ώρα τότε στέκονταν ασάλευτοι κρυμμένοι πίσω από κλαδιά και θάμνους και άφηναν την ψυχή τους να μαγευτεί από εκείνη την απέραντη χάρη την απέραντη των λαγών που παίζουν στο του. Γι' αυτό και μερικοί έφταναν σκόπιμα όταν βράδυεζε στις παρυφές των Λιβαδιών, μόνοι ή με παρέες, και περίμεναν πότε θα βγουν οι λαγοι για να παίξουν. Και για αυτά τα παιχνίδια ήξεραν ακόμα και αυτοί που δεν τα είχαν δει. Η μικρή Ιουλία τα είχε δει, μια φορά μόνο, αλλά τα είχε δει, όταν ήταν ακόμα μικρότερη, πέντε ή έξι ετών. Γυρνούσαν αργοπορημένοι από κάποια πανήγυρη σε άλλο μέρος και την είχαν μαζί τους και αυτήν, όπως και άλλα παιδιά, αναβασμένα δυο -δυο σε παχές θεόρατες αγελάδες. Περίεργο, ενώ υπήρχαν κι άλλα ζώα, πιο κατάλληλα, να μεταφέρουν στις ράχες τους ζωντανά φορτία, η Ιουλία θυμόταν καλά, ή εμείς γι' αυτήν, πως αργοβάδιζε μαζί με τα άλλα παιδιά πάνω σε παχές θεόρατες αγελάδες. Ίσως τότε να τις είχαν αγοράσει δική της και ήθελαν να τις δοκιμάσουν, ίσως τα άλογα και τα γαϊδουράκια να μην περίσεβαν. Κι όταν έφτασαν κάπου και θέλησαν Να σταματήσουν για να ξεκουραστούν Από την οδηπορία Είχε νυχτώσει πια Ο ουρανός γέμισε άστρα Είδαν πέρα σε ένα βάθος Ξέφωτο δάσους ή λακούβα Κάτι άσπρα ζωάκια Νατινάζονται στον αέρα Σαν φωτεινές θέσμες να αγκαλιάζονται ένα μετάλλο Όλα μαζί να κυλιούνται κατά γης, Να χάνονται τα μισά Να ξαναπηδούν, να κυνηγιούνται Να δαγκώνονται από χαρά Να τρέχουν, να σταματούν Να φουγκράζονται, να ξανατινάζονται Ήταν η λαχή Χαρά Θεού να τους βλέπεις Σε εκείνη την έφθραυστη σιγαλιά Και το σεληνόφος Να κάνουν τα παιχνίδια και τις τρέλες τους Ένας δίπλα της βόγγιξε υψώνοντας ηκετευτικά τα χέρια «Ας σταματήσει η καρδιά μου τώρα, δεν μπορώ» και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε κάποιον να θέλει να πεθάνει Από θαυμασμό για κάτι Και η άλλοι γύρω του να του κάνουν σς, με το δάχτυλο Γιατί το ίδιο ένιωθαν και ήθελαν και εκείνοι Ήταν λοιπόν αυτή η ζωηρή Η τόσο ενδόμηχη ανάμνηση και ποιος ξέρει ποια ακόμη η παρόρμηση, η προέσθηση που έκαναν την μικρή Ιουλία να ζητήσει ξαφνικά ένα απόγευμα να την πάνε πάλι στους λαγούς. Την πήγαν. Έφτιαξαν ένα πρόχειρο κρεβάτι με στην καρότσα. Την ακούμπησαν σε ψηλά μαξιλάρια. Στόλισαν με φιόγκους και ηθασμάτινα λουλούδια το λαιμό της και τύλιξαν τα πόδια της... όλο το σώμα της από τη μέση και κάτω... με μια μαλακιά πάνα... που σε όλους έκανε εντύπωση... το μπλε αστραφτερό χρώμα της. Υπομονή. Το μπλε δίνει υπομονή. Είχε πει κάποια στη φεβρονιά και αυτή έδωψε μπλε μια άσπρη πάνα... και από τότε τύλιγε τα πόδια της κόρης της με αυτήν... δοκιμάζοντας να δεθεί και η ίδια... Με αυτήν την υποσχόμενη υπομονή Αν ξεθόριαζε το μπλε Θα το ξανάβαθε Μα αν ο του Χανόταν η Ιουλία Ποιος θα την ξανάφερνε Αυτό σκεφτόταν κάτι στιγμές Πήραν κι άλλες κουβέρτες για την ψύχρα που θα έπεφτε αργότερα Ήταν ένας γλυκός Οκτώβρης Τα βράδια όμως άλλαζε Πήραν και ψωμί με κειδωνόπαστα Για όποιον θα πεινούσε και δίπλα της κάθισε η Φευρονία χωρίς το σάκι το τελευταίο παιδί γιατί μπορεί να έβαζε τα κλάματα και να τρόμαζαν η λαγή ενώ τις άκρες γύρω γύρω της έπιασαν ένα σωρό αδέρχια της όλα αφού έδωσαν όρκο πως δεν θα μιλούσαν, δεν θα παλάβωναν μόλις έβλεπαν τα ζωάκια. Και μπροστά ο πατέρας της με ένα από τα του και με τα χαλινάρια στα χέρια για να τον βλέπουν πάλι οι αφιονισμένες από τα παράθυρα και να παρακαλούν να λείψω σκεφτόταν η φεβρονιά σφίγγοντας τα χείλη της η φεβρονιά που όσο και αν πονούσε για τις κόρες της δεν μπορούσε δυστυχώς να απαλλαγεί και από τον άλλο τον αιώνιο πια εφιάλτη και όσο για τη μεγάλη Ιουλία αυτή μετάνιωσε την τελευταία στιγμή και κατέβηκε έτρεξε μπροστά Σταμάτησε στα χαλάσματα και από εκεί κουνούσε το χέρι στη μικρή καθώς περνούσε από μπροστά τη το κάρο. Το κουνούσε και όταν το κάρο χάθηκε. Ήταν μέρα ακόμα. Είχε φως, εκείνο το σπασμένο φως που παλεύει να γίνει μούχρωμα και αν είχαν λίγη τύχη θα έφταναν σε ένα όμορφο λιβάδι, την χαλίβα, πριν κουραστούν οι λαγοί από τα παιχνίδια τους. Αν είχαν πολύ τύχη, θα τους περίμεναν κιόλας. Στον δρόμο που πηγαίνανε, πριν τελειώσουν τα σπίτια και αρχίσουν οι ήσυχοι χωματόδρομοι και η αληθινή εκδρομή μες το βράδυ, όσοι τους αντάμωναν και διέκριναν στο βάθος την ουράνια σχεδόν μορφή μικρής κόρης του Ησύχιου δίπλα της, έκαναν το σταυρό τους και ρωτούσαν: Στους γιατρούς την πάτε, στους γιατρούς? Ναι! «Στους λαγούς», απαντούσε ο πατέρας της «για να μην ακούγεται τρεις φορές η ίδια λέξη». Και γιατί πράγματι είχε πιστέψει εκείνο το απόγευμα πως οι λαγοί θα την έσωναν πως από αλλού δεν πρόκειτο να δουν το θαύμα. Σηκονόταν λοιπόν όρθιος ο ησύχιος κάθε τόσο και τίναζε τα χαλινάρια συνεπαρμένος χλυμιντρίζοντας πιο και από το άλογο και γυρνούσε μετά να δει αν τον κοίταζε η ακριβή του κόρη και χαμογελούσε ή την είχε πάρει ο ύπνος. «Σε κοιτάει, σε κοιτάει», τον διαβεβαίωνε η γυναίκα του. «Όλοι σε κοιτούμε». Δεν έλεγε ψέματα, τον κοίταζαν όλοι. Τον κοίταζε και η μικρή Ιουλία. Όπως και στη θέση του αλόγου και μπροστά από αυτό, κοίταζε μια σειρά από παχές θεόρατες αγελάδες Που βάδιζαν οχελικά και στα θεά, Για να την πάνε στους λαγούς Και την ανούριζαν Κοιμήθηκε όσο να φτάσουν Έτσι δεν είδε το Πασχάλι Έναν βαφτισιμιό της μάνας της Που τον φώναζαν όλοι πακαλάκου ήταν μόνο έξι ετών η φεβρονία όταν την έβαλαν να τον βαφτίσει. Λίγο πειραγμένον στα μυαλά... μετά από ένα ατύχημα... που είχε φτάσει πριν από αυτούς στην Χαλίβα... για δικούς του λόγους... στα σύνορα της Χαλίβας... και τον είδαν όλοι οι άλλοι... διπλωμένο στα γόνατά του... στην άκρη μιας καριδιάς να αγκομαχεί ειδονικά σχεδόν. Ακόμα και όταν άκουσε τις ρόδες του Κάρου... Ακόμα και όταν οι ρόδες σταμάτησαν δυο μέτρα μπροστά του Αυτός δεν σταμάτησε να αγκομαχεί Και να κοιτάει με τον Αφιένα εντελώς Μέσα από τα ανοιχτά λυγισμένα σκέλια του Φισαυρούς έβλεπαν τα μάτια του Πακαλάκου, τι κάνεις τον ρώτησε αυστηρά ο ησύχιος, αρκετά θορυβημένος από την στάση και την απάθειά του ή μάλλον την προσήλωσή του, βράδυ καθώς ήταν σε ερημιά, και ανέμισε το καμουτσίκι στον αέρα. Ο Πακαλάκου σήκωσε αργά το κεφάλι του, τον είδε, είδε και τους άλλους που τον κοίταζαν με μάτια σαν κολοφωτιές μέσα στη νύχτα, και το ίδιο αργά, αλλά και με τον ίδιο αγαθό τρόπο που θα μπορούσε να πει «καλά». Ή τίποτα, απάντησε ειλικρινέστατα «Κακά». -κα! Να σε ρωτούν τι κάνεις και να απαντάς «Κακά» και να τα κάνεις κιόλας. Αυτό ήταν από τα άγραφα. Τα παιδιά στο κάρο, εκτός από την Ιουλία που κοιμόταν, σπαρτάρισαν στα γέλια και την ξύπνησαν. Ο πατέρας τους θύμωσε «Σκασμός» φώναξε γυρνώντας κατά αυτά το καμουτσίκι του και εκείνα ζάρωσαν πάλι αλλά έτοιμα να σκάσουν από την θυμωμένη ανάγκη τους για γέλια ενώ η Ιουλία τον κοίταζε εντελώς εκστατικά «Κάνει την ανάγκη του, τι χολοσκάς» του είπε η Φευρονία ούτε στην ίδια άρεσε αυτό το συναπάντημα αλλά πάντα έβρισκε λίγη από την ψυχρεμία της όταν έχανε ο ησύγειος την δικιά του «Εδώ βρήκε να την κάνει» Μέρος στο σπίτι του δεν έχει Θύμωσε περισσότερο εκείνος Έλα τώρα Ποιος θα βρεθεί στη Λαγκαδιά Κατά από τέτοιο φεγγάρι, Και θα γυρίσει σπίτι του για αυτόν τον λόγο Του θύμισε η Θεβρωνία. Και σαν πως έχει σπίτι Θυμήθηκε μετά Στη Λαγκαδιά Πρόσθεσε και ο ίδιος ο Πακαλάκου Εγώ μόνο στη Λαγκαδιά Εμείς ήρθαμε απόψε για άλλο πράγμα Να δούμε τους λαγούς του είπε κάπω κατευνασμένος ο ησύχιος Μήπως τους είδες Τους πήρε το μάτι σου Ο Πακαλάκου είχε να σηκωθεί Και έψαχνε για τρυφερά φύλλα να σκουπιστεί Η θευρονία του πέταξε και ένα κομμάτι ψωμί Μαζί με στεγνή κιδονόπαστα Φύγε από εδώ Πακαλάκου το φώναξε με όλα τα υπολείμματα της τοργής της και τάχα για δική του ασφάλεια. «Η νονά σου είμαι, φύγε από εδώ, παλικάρι μου». Άστο να μας πει αν είδε τους λαγούς», της υπαγγίζοντάς την στο στήθος με το καμουτσίκι ο εισήχιος. Και ξαναρώτησε τον Πακαλάκου «Τους είδες, βγήκαν ή έφυγαν κιόλας». όλες. είπε ο Πακαλάκου χωρίς να δείξει πουθενά. «Πού κατακί τον ρώτησε. «Κατά εκεί», ξαναείπε και έδειξε πίσω με τον αγκώνα του, κατά το λιβάδι εν τέλει, ενώ μάζευε από το χώμα το ψωμί με την κηδωνόπαστα της νονάς του και υπακούοντας στις προτροπές της τραβήχτηκε κάτω από την καρυδιά για να τα φάει. Έφυγαν πριν ξαναβγεί και μπήκαν σε λίγο στο μαγικό έδαφος της χαλίβας. Κάπου εκεί σταμάτησαν Δεν έπρεπε να μπουν με τις ρόδες παραμέσα και άρχισαν να κατεβαίνουν τα παιδιά από το κάρο Με πολλές προφυλάξεις και άλλα τόσα καμώματα Και μια στιγμή λουσμένα στο φεγγαρό φωτό, Και μετά ένα με το σκοτάδι Άλλα γλιστρώντας από τα πλάγια Τσουλώντας πάνω στις ρόδες Άλλα πηδώντας σαν τόξα στην αγκαλιά του πατέρα τους Και άλλα κατευθείαν στη γη Αθόρυβα και παστρικά σαν να μην είχαν πόδια Ακόμα πιο εκεί έπαιζαν οι λαγεί Μα για να τους δουν Έπρεπε να διανύσουν μια σεβαστή απόσταση Με τα τέσσερα ή καλύτερα Με το στήθος να γλύφει χώμα Κρατώντας ακόμα και την ανάσα τους Και ζητώντας από τα στοιχεία της νύχτας Την ίδια εχεμήθεια Και για να βγάλουν την Ιουλία από το κάρο Κι εκείνην δεν γίνονταν όλα αυτά Ήταν λίγο δύσκολο καθώς τα ασθενικά διάφανα σχεδόν πόδια της δεν είχαν πλέον καμιά επαφή με αυτό που πατούσαν εκείνοι και έπρεπε να τη μεταφέρουν οι γονείς της στα χέρια τους δένοντας τα βάρκα ενώ παράλληλα ήταν αναγκασμένοι να περπατούν με τα γόνατα. Ήταν ένας γολγοθάς σε φεγγαρόλουστα τοπία. «Είναι παράλυτη, είναι παράλυτη ποιο το όφελος» σκεφτόταν έντρωμη η Έτοιμοι να μπήξει τα κλάματα, τις φωνές, να σπάσει Να τα παρατήσει όλα, να ξεσπάσει Να διώξει τα παιδιά από γύρω της και τους λαγούς από πέρα Τι να τις κάνουν τα έρματα ζώα, αναρωτιόταν Ότι και η Πέρσα με τα βοτάνια της Ότι και ο γιακόβ με τη μουσική του Είναι παράλυτη Και ο Θεός, άμα αυτός ο Θεός Ένας και γέρος, ποιον να ακούσει πρώτα Σαν να είχαν φωνή οι σκέψεις της ο ησύχιος τις έκανε πότε-πότες με τα δόντια του και αυτή σήκωνε τα μάτια και τον κοιτούσε ερωτηματικά, λυπημένα. Και μέσα σ' όλα έκανε και τους διακανονισμούς της μαζί του. Τακτοποιούσε τα έσχατα. Όπως κρατιούνται τα χέρια μας αυτή τη στιγμή, έτσι να κρατιούνται για πάντα. Και όπως δέθηκαν τα δάχτυλά μας για το παράλληλο παιδί, έτσι δεμένα να μείνουν για πάντα. Με άλλη να μην τα δέσεις. Με άλλη να μη δεθείς. Είτε εσύ, είτε εγώ κλείσω πρώτη τα μάτια μου και μάλλον εγώ, με άλλη να μη δεθείς. Κύριε των δυνάμεων, άκου την πιο βαθιά φωνή της δούλης σου. Δούλη δικιά σου, δούλη της ζήλιας μου. Άκου την πιο βαθιά φωνή μου. Μα όπως έλεγε και η ίδια προηγουμένος, ένας θεός και γέρος, τι να προτακούσει και ποιον. Ήδη ο ησύχιος της είπε χαμηλόφωνα να πάρει τα χέρια της, θα κουβαλούσε μόνος του την Ιουλία, του ήταν πιο εύκολο. Η θεβρονιά τα πήρε αδιαμαρτύρητα, στο τέλος όλα ησυχάζουν. Κι ήταν η τελευταία που ακολουθούσε, όρθια στα πόδια της, όχι έρποντας, δεν την βόλευε ιδιαίτερα με την κοιλιά που είχε... Η τελευταία που ακολουθούσε την πορεία προς τους λαγούς... Ενώ εκείνος κινιόταν μπροστά της σαν ζαρκάδι... νέανικος και ευλίγιστος... Και της έμενε το ίστατο προνόμιο να τον κοιτάει... Να τον κοιτάει μέσα στο φέγκος μιας τέτοιας νύχτας... Και να συλλογίζεται πως αυτή ήταν 14 ετών κορίτσι... Όταν αυτός γεννήθηκε... Πως ήταν μάνα με παιδιά... Όταν αυτός είχε την ηλικία της Ιουλίας που κουβαλούσε Να τα συλλογίζεται όλα αυτά Και να έχει σχεδόν ξεχάσει Τι ήταν αυτό που κουβαλούσε στα χέρια του Και πού το πήγαινε <Τι> Του στους είδε ο Αργύρης, Ο δεκαεπτάχρονος αδερφός της Ιουλίας Που ήταν γιος μιας άλλης αδερφής της Κι όπως πήγαινε με τα τέσσερα Προπορευόμενος αρκετά από όλους τους άλλους Γύρισε με τον ίδιο τρόπο Αλλά πολύ πιο γρήγορα Για να τους πει να σταματήσουν Θα στοιχημάτιζες πως τον είχε αγγίξει κάτι Που τον είχε εξαϊλώσει Τα μάτια, οι κινήσεις του ήταν αλλιώτικα τη φωνή του άλλη. Μα ακόμα δεν βλέπουμε τίποτα, του είπε ψιθυριστά ο πατέρας του. Είναι εκεί, τους είδα, με δέος ο Αργύριος. Ακολουθήστε με, αλλά μην κάνετε καθόλου φασαρία, θα φύγουν. Ό,τι του έλεγε από το σπίτι ή στο δρόμο ο πατέρας του, το έλεγε τώρα αυτό σε εκείνον, και ήταν σειρά του να υπακούσει. Ακολουθώντας λοιπόν τον Αργύρη αυτός και μαζί όλοι οι άλλοι με κάθε δυνατή προσπάθεια να μην κάνουν την παραμικρή φασαρία πλησίασαν σε ένα σημείο ιδανικά προφυλαγμένο από ψηλές φιλοσχές που έφτανε να χωθείς ανάμεσά τους χωρίς καν να τις παραμερίσεις για να έχεις απέναντι, σε αρκετή απόσταση πάντα αλλά απέναντι, το συναρπαστικό θέαμα τους λαγούς που έπεζαν Μόνο που, αν δεν ήταν τόσο διάχυτη επάνω τους η ακτινοβολία από το φεγγάρι και τα άστρα, ίσως να μην ξεχώρισε κανείς αυτά τα σκοτεινόχρωμα ζώα εκεί κάτω. Πολύ σκοτεινόχρωμα για λαγούς, αλλά εκτός από τρία μικρά και πολύ μεγαλόσωμα. Στην αρχή κανείς δεν είπε τίποτα ότι ζώα κενάταν στο κάτω-κάτω, η χάρη τους στα παιχνίδια ήταν ανυπολόγιστη. Μα σιγά σιγά καταλάβαιναν ο ησύχιος και η φευρονία με τον τρόπο τους, τα παιδιά με τον δικό τους, πως οπωσδήποτε τα ζώα αυτά δεν ήταν λαγί, δεν ήταν καν κουνάδια ή αλεπούδες. Και τους περιέλουσε όλους κρύος υδρότας. Ήταν λύκοι. «Μανίτσα μου», ψέλησε με πολύ περισσότερο δέος τώρα ο Αργύρης Που ήταν και ο μεγαλύτερος από τα παιδιά Η Θευρωνία τον κοίταξε με ένα βλέμμα Που το έκαναν κάπως στριφνό και πολύ ερευνητικό Οι παράδοξες τούτες συνθήκες «Μανίτσα σου», του είπε σιγανά Με λίγη μοχθηρία στη φωνή της «Γι αυτό μας ζήτησες να μην κάνουμε καθόλου φασαρία Για να μην φύγουν αυτοί» Ο έφηβος την κοίταξε έκπληκτος βουβός Μα δεν είχε ούτε αυτός καταλάβει την πρώτη φορά που του είδε πως δεν ήταν λαχή Ή κι αν κατάλαβε κάτι στο βάθος της συνείδησής του δεν ήξερε τι ήταν Ήταν ένα ζευγάρι λύκων με τα τρία λικόπουλα τους Και ένας επιπλέον μεγαλύτερος και καθόλου επιβλητικότερος και από τους δυο μεγάλους αυτοί οι τρεις κρατούσαν μια παράξενη στάση από την οποία ελάχιστα σάλευαν ή ξέβευγαν. Στη μέση δέσποζε ο μεγαλύτερος με στραμμένα τα νότα του προς τις περίφοβες φιλοσιές με την ουρά του να κουνιέται μισοϊψωμένη στον αέρα προς τη μια μεριά μόνο κεράφημα και, και με το κεφάλι του επίσης στραμμένο πίσω προς τα μικρά λικάκια που έπαιζαν. Και λένε πως οι λύκοι είναι ανίκανοι να στρίψουν το σβέρβο του πίσω το στρίβουν Αλλά με έναν τρόπο που κάνει αυτή τους την κίνηση αποκλειστική Και πολύ υποβλητική Είχε και τα σαγόνια του ανοιχτά Η γλώσσα πρόβαλε σαν πέταλο παπαρούνες Δίπλα του για την ακρίβεια λίγο πιο πίσω Δηλαδή κολλητά στο στραμμένο λαιμό του Ήταν φάτσα ο δεύτερο. Που τον μύριζε και τον οσφρενόταν αδιάκοπα Και τον έγλυφε πότε πότε στη μουσούδα Αδιάφορος αυτός για τις επιδείξεις των μικρών Με τα αυτιά του τεντωμένα πίσω Και τα μπροστά του πόδια Ενωμένα σε ένα πολύ κομψό θα λέγαμε φέ Η δικιά του ώρα ήταν κατεβασμένη Τα μάτια του ενδεχομένως κλειστά και από την άλλη μεριά, αριστερά όπως τους έβλεπαν Ήταν ο τρίτος, φάτσα επίσης Με το ίδιο κομψό σχήμα στα προστινά του πόδια Το ίδιο ανοιχτό στόμα όπως και ο πρώτος Αλλά αυτός ούτε έγλυφε ούτε γλυφόταν Κοίταζε μόνο τα χαριτωμένα και μπροστά του Πιθανότατα ήταν ηλίκαινα Και ίσως, ίσως δεν θα ξέφευγαν για πολύ από την προσοχή του Εκείνη που ήταν κρυμμένη πέρασε κάτι φιλοσχέσεις. Οι πια αλλά πάλι λαριάκι ακρίου υδρώτα. Είχαν έρθει για λαγού και έπεσαν σε βασιλική οικογένεια λύκων. σω δεν ανοιγόκλυναν ούτε τα μάτια του από τη σαστιμάρα και την τρομάρα, όσο για το στόμα τους αυτό μετά από εκείνους του ψηθείρου ανάμεσα στον αργύρι και την φευρονία είχε φράξει για καλά. Αφού όμω είχαν φτάσει εδώ, αφού κατά τα φαινόμενα οι λύκοι είχαν προλάβει ή εξορίσει τους λαγούς από τα λιβάδια τους και αφού κυρίως η μικρή Ιουλία δεν έδειχνε να απογοητεύεται ή να πανικοβάλετε από τούτη την διαφορά, κάθε άλλο τους κοίταζε με ανοιχτά έκθαμβα μάτια και έπαιρνε κάτι βαθιές τρεμουλιαστές ανάσες πότε-πότε, σαν να επρόκειτο να πετάξει, αφού όλα αυτά λοιπόν... Μια κοινή μυστική συμφωνία τους έκανε όλους γύρω της να κοιτούν τα παιχνίδια των μικρών λύκων και την απλή, την απέρητη μεγαλοσύνη των υπολείπων τριών. Άλλωστε, αν δεν είναι για λύκους, για τον φόβο δηλαδή που εμπνέει το όνομά τους, δεν υπάρχει αφιβολία πως η τρομάρα εκείνων των ανθρώπων θα ισοδυναμούσε μεγαλίαση και το σάστισμα για ό,τι έβλεπαν θα ήταν γνήσιος θαυμασμός και γλυκύτητα. Γιατί τα μικρά λικάκια δεν ήταν λιγότερο χαριτωμένα και αξιαγάπητα από τα μικρά αρνιά ή τους μικρούς σκύλους και όσο και τους μεγάλους. Αυτοί, ας μας επιτραπεί να πούμε, είναι από τα πιο περίφανα και ωραία ζώα που χαίρουν τόσοι σηκοβαντήσεως και καταδρευμού Στη τελευταία ανάλυση είναι άγρια και επιθυμούν να μείνουν άγρια. Ωραία είναι δηλαδή να αγαπήσουμε και τους λύκους. Σκεφτόταν ο ησύχιος, ρίχνοντας κάθε τόσο λοξές ματιές γύρω του, στα παιδιά του που κοίταζαν παραδομένα ψυχήτε και σώματι, τις σκηνές στο ξέφοτο, οι μικροί λύκοι τώρα έπαιζαν με στα πόδια των μεγάλων, τους προκαλούσαν να παίξουν κι και ενώ Είχε κλεισμένη ανάμεσα στα διπλωμένα του γόνατα τη μικρή Ιουλία Που οι αγνές μικροκινήσεις της στα τρέμουλα Κάποιοι σπασμοί στη μέση της και μια άφατη χαρά στο πρόσωπό της Τον έκαναν συνεχώς να νομίζει πως θα του φύγει Θα βάλει πλώρη να περπατήσει Κατά τα άλλα όμως Και καθώς η Ιουλία συνεχώς τον διέψευδε Ως προς το τελευταίο τα είχε ο άνθρωπος εντελώς χαμένα και μαζί του και η φευρονία. Αυτή την τύχη με τους λύκους απόψε, πώς έπρεπε να την εκλάβουν, ως ευίονη ή δυσίονη. Και άραγε εκείνος ο φύλακας της χαλίβας, ο Πακαλάκου, ήξερε πού τους έδειχνε, πού τους έστελνε, όταν έλεγε «κατακή, κατακή». Ή ήταν τόσο ανίδεος, όσο και αυτοί οι ίδιοι, όταν έρχονταν γεμάτοι συγκρατημένο ενθουσιασμό. Και αν ομολόγητες ελπίδες Σ' αυτό το γαλήνιο λιμέρι Παρακινημένος από μια άγνωστη δύναμη Η επιθυμία να μάθει Να αντιληφθεί τι του συμβαίνει Πλησίασε ο εσύχιος Το στόμα του στο αυτή της κόρης του Και την ρώτησε Θες να περπατήσεις καμάρι μου Τώρα Και της έδωσε το δικό του αυτή Για να του πει και εκείνη κάτι Μα εκείνη δεν έσκυψε στο αυτή του γιατί, του είπε από κάποια απόσταση, φέρνοντας μια γραμμή με τον ήχη της πάνω στο μάγουλό του. Δεν τους βλέπουμε και από εδώ. Ποιους, άρπαξε την ευκαιρία να την ρωτήσει. Ποιους. Η μικρή έφερε άλλη μια γραμμή με τον ήχη της πάνω στο μάγουλό του. Και τον λαιμό τη, κοιτώντα τον στα μάτια περιπεκτικά. Όσο κι αν ήταν νύχτα, όσο κι αν το φεγγάρι δεν ήταν ήλιο, ήταν σίγουρος πως τον κοίταξε περιπεκτικά, πειρακτικά, καρτερικά και μαζί ανυπόμονα, όπως κοιτάμε κάποιον που ρωτάει κάτι, ενώ γνωρίζει την απάντηση καλύτερα και από εμά. Του ησύχιου, του ήρθε μια μικρή ζάλη μια αδυναμία στον οργανισμό, μια συσκότηση κάτι σαν να πάλευαν στο λαιμό του δύο κεφάλια και μαζί μια φώτιση από αστραπές από εικόνες παλιές, πολύ παλιές εδώ και τριάντα χρόνια μια μικρή αντίθεση κόρη που την κυνηγούσαν για να της κόψουν τα νύχια σε μια αυλή που την έπιασαν και την κάθισαν που κοίταζε έτσι την κοκκινοτημένη μάνα της όταν εκείνη την ρωτούσε περίεργα και γιατί να μείνουν τότε που αυτό και ένας αγροφύλακας ετοιμάζονταν να φύγουν «Για να μας κοιτούν», είχε πει η μικρή κόρη στη μάνα της με ένα ακαταμάχητο μείγμα από αφθάδια και συστολή από παράπονα και πονηριά που άφησε άφωνη τη μεγάλη γυναίκα Όπως αυτόν τον άφησε άναυδο η ίδια αθώα πονηριά, το ίδιο απρόβλεπτο μείγμα από συστολή και από χίλια δυο που είχε η φωνή και το βλέμμα της κόρης του τώρα. Δεν τους βλέπουμε και από εδώ. Το ίδιο βλέμμα, η ίδια φωνή, η ίδια παιδιά στην κυχλεύη. Η κόρη του, αυτή εδώ η κόρη του, ήταν η κόρη του Αγροφύλακα τότε. Ή πάντως θύμιζε απόψε, θύμιζε πάρα πολύ εκείνη την κόρη του Αγροφύλακα τότε και της... Της κόκκινοντιμένης με τη μεγάλη κοιλιά, με το μαύρο ψαλίδι και τις πανάδες στο πρόσωπο, που του είπε εκείνη την άγνωστη ιστορία για τα πουλιά που φωνάζουν, κούκου, κουκκουβενή, κου το μικρό κορίτσι με το μικρό κορίτσι με όταν αυτό ήταν δώδεκα ετών, όταν έφυγε από το σπίτι του, όταν τον έπιασε ένας αγροφύλακας πάνω σε μια δαμασκηνιά, όταν τον πήρε από το χέρι και γύρισε μαζί από τα χωράφια, όταν έφτασαν στα πρώτα σπίτια, και ο αγροφύλακας τον πέρασε για λίγο από το δικό του Πολύ μακρύ του έβγαινε αυτό το ταξίδι απόψε Απ' τους λαγούς τον έφερνε στους λύκους και από την άρρωστη κόρη του Τον πήγαινε στην πρώτη του σφαγή Και στην αυλή της κοκκινοντιμένης Μα αν ήταν έτσι Τότε η γυναίκα με το πολλοστό έμβριο στην κοιλιά της Που βρισκόταν δίπλα του η Φευρονία Η γυναίκα που την είχε παντρευτεί εδώ και 17 χρόνια Ηταν η κοκκινοτημένη. Τότε η κόρη τη Ροδάνθη ήταν και η κόρη του αγροφύλακα. Τότε τον γιο του τον Αργύρι δεν τον έκανε μόνο με την κόρη τη Φεβρονία, αλλά και με την κόρη του αγροφύλακα. Μα τότε και ο άντρα τη Φεβρονία, ο πρώτο τη άντρα, θα πρέπει να είναι αγροφύλακα και όχι τσανκάρη. Εκτό κι αν ήταν ένα τσανκάρη που δούλεψε λίγε μέρε και ω αγροφύλακα. Παραζάλι του ήρθε ηλυνγκος, σκοτωθήνη. Αυτό δεν ήταν γαϊπανάκι, ανελαίητο. Δεν ήταν ιστός αράχνης, δεν ήταν κυκαιώνας, ούτε δέδαλος, ούτε και διαβολιά της τύχης. Ήταν η ίδια η ζωή, αυτή η ίδια. Η δεθερονία, διπλωμένη και αυτή στα γόνατά της όπως εκείνος λίγο πιο πέρα, χύρισε και τον κοίταξε ανοιχοκλίνοντας τα μάτια, ή τα μάτια του πια κοίταζαν ότι δεν είδαν τόσα χρόνια και κούνησε ελαφρά το κεφάλι της λες και τώρα είχαν φωνεί οι δικές του σκέψεις λες και ήθελε σιωπηρά και ταπεινά να τον βεβαιώσει για όλα μια και αυτή την ίδια ταραχή που πέρναγε τώρα αυτός την είχε περάσει από την δεύτερη κιόλας ημέρα του γάμου τους όταν είδε τον μικρό του αδερφό τον Μινά να φοράει το ζηλεδάκι της κόρης της Ροδάνθης και όταν για πρώτη φορά την κέντησε η υποψία αλλά σε ποιον να το έλεγε, πως δεν δεύτερο μόνο με τον γνωστό και περιώνυμο ησύχιο πατέρα του εγκονού της αλλά και με εκείνο το άγνωστο εκθαμβωτικό παιδί που έφερε μια μέρα ο πρώτος εισάνδρος στο σπίτι μια από εκείνες τις ημέρες τρεις ή τέσσερις μονάχα που ένας θείος του αγροφύλακας Έπρεπε να λείψει για ένα δικαστήριο στην πόλη και ζήτησε από αυτόν να πάρει τη θέση του. Όχι στους λύκους μονάχα, αλλά στα πέραντα της καρδιάς τους τους είχαν φέρει απόψε η Ιουλία και ο Αργύρης. Το γυρισμό, οι λύκοι τους άφησαν να φύγουν φεύγοντας πρώτα εκείνοι Πήραν μαζί τους και τον πακαλάκου Τον είδαν ξαπλωμένο μπρούμητα στα έξω-έξω φυλώματα της καρυδιάς Με μαξιλάρι τα δυο του χέρια και ζουλιγμένο εκεί μέσα το πρόσωπό του Κι θα κοιμάτε ας μην τον ξυπνήσουμε Μα εκείνος έπαιζε κρυφτό με τα νυχτοπούλια και μόλις άκουσε τις ρόδες Μισογύρισε στα πλάγια και σήκωσε ψηλά το ένα χέρι του φωνάζοντας «Νουνά!». Ασφαλώς περίμενε ψωμί με κυδονόπαστα, Τον πήραν μαζί τους. Μέσα στο κάρο η θευρονία ως νονά του, αφού του έδωσε ένα κομμάτι ψωμί ακόμα με λίγη κυδονόπαστα, τον ρώτησε τι κάνουν η γιαγιά και ο παππούς του, άλλους δεν είχε. Και αυτός της είπε πως του παππούς στα λαματιά έπεσε και την γιαγιά την περιμένουν όπου να'ναι η Φευρονία έχωσε τα δάχτυλά της στα μαλλιά που της είχαν απομείνει πως, πότε γίνανε αυτά χαμπάρι δεν πήρα, του είπε σαν να εξεφανίστηκα από τον κόσμο χαμπάρι δεν παίρνω τι γίνεται αχ πακαλάκου, είμαι η μείνουν σου, αλλά καλύτερα να μην μείνουν βάσανα, τόσα βάσανα παιδί μου να έχουν φάει τα βάσανα η λύση είναι στην καρδιά μου, το ξέρω. Αυτή που δεν μιλούσε πολύ πολύ σε κανέναν για τα δικά της, δεν είχε δά και πρόσωπο, όπως έλεγαν για αυτήν οι άλλοι, ένιωθε μια ακατανίκητη σχεδόν ανάγκη να ανοίξει τώρα την καρδιά της στον Πακαλάκου, τον πιο χαζό της περιφέρειας, που τον είχε βαφτίσει ωστόσο η ίδια όταν ήταν μικρή. Ίσως γιατί μόνο από κάτι τέτοια πρόσωπα περίμενε πια λίγη παρηγοριά, η κατανόηση. Μα ο Πακαλάκου, όταν του έλεγες παραπάνω από δέκα λέξεις μαζεμένες, έδειχνε μια κατήθεια, σε κοίταζε εχθρικά, στην καλύτερη περίπτωση πελάγωνε και δυστυχώς δεν μπορούσε να αλλάξει αυτή του την τακτική, ούτε για χάρη της νονάς του, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις του παππού στα λαματιά έπεσε της ξαναείπε σκουπίζοντας το στόμα του από τα ψίχουλα και βλέποντας ξαφνικά την Ιουλία όσο όμορφη και ήσυχη ήταν με στα λουλούδια του λαιμού της και με την μπλε πάνα στα πόδια της έπεσε πάνω της και άρχισε να τη φυλάει στα μαλλιά και στα μάγουλα «Μη, άστην, άστην, δεν κάνει να τη φυλάς» του λέγαν τα αδέρφια της μα αυτός φαντάστηκε πως το έλεγαν ψέματα και διπλασίασε τα φιλιά του τόσο που ο Αργύρης πήρε ένα ξύλο και απείλησε να τον χτυπήσει. Μπήκε η Θευρονία στη μέση και είπε στον Μένα Αργύρη να μην εξάπτεται τόσο εύκολα, στον Δε Πακαλάκου να μην φυλάει την Ιουλία γιατί είναι κουρασμένη και θέλει να κοιμηθεί. Και σε αυτήν ο Πακαλάκου αμέσως υπάκουσε και αποδραβήχτηκε. Η Θευρονία κατέβασε το φανάρι από το καρφί που κρεμόταν και το έσβησε. Και απογοητευμένη που σε άλλα ο βαφτισιμιώστης την υπάκουε Και σε άλλα ούτε την άκουγε Τον έστειλε να καθίσει έξω Κοντά στον άντρα της που ήταν μόνος Του έδωσε και ένα τρίτο κομμάτι ψωμί Και απ' τα περίμενε εκείνος Απ' τ άλλο δεν έχει άλλο, του είπε Τα γλυκά τελειώνουν γρήγορα, τα πικρά δεν τελειώνουν Ο Πακαλάκος συμφώνησε και βγήκε κοντά στον ησύχιο Καλώς τον... Είπε αυτός όταν τον είδε στο πλάι του Και για αρκετή ώρα δεν του ξαναμίλησε Ο Πακαλάκου έτσι κι αλλιώς από μόνος του σπάνια μιλούσε Αργότερα όμως προσπάθησε να τον πάρει από λόγια Ως προς τους λύκους Και ίσως γι' αυτό δεν το έκανε αμέσως Και να αφήσει καιρό τον Πακαλάκου να ξεχαστεί Να περιπέσει στην άρκη του νου του, γιατί μόνο τότε υπήρχε μια ελπίδα να πει κάτι Να μάθεις κάποια πράγματα Ακόμη και λεπτομέρειες από αυτόν. Δεν μου λες Πακαλάκου Εγώ είμαι ο άντρας της νουνάς σου όπως ξέρεις Της καλής νουνάς σου Δεν μου λες Ήξερες ποιοι έρχονται τα βράδια στη χαλίβα Ήξερα Του είπε εκείνος Ποιοι λοιπόν Ο Πακαλάκου άργησε λίγο να απαντήσει Ύστερα είπε «Εσείς» «Καλά εμείς, εμείς είμαστε άνθρωποι, εμείς, εσύ είμαστε άνθρωποι» Είπε ο ησύχιος κάνοντας πως δεν τον αφορούσαν και πολύ αυτά που έλεγε ή αυτά που σκόπευε να πει Αλλά από ζώα, ποια ζώα έρχονται τα βράδια στη χαλίβα και παίζουν «Όλα» είπε ο Πακαλάκου και αυτός δεν χρειαζόταν να παραστήσει τον αδιάφορο «Όλα, μη ψέματα σε μένα, δεν έρχονται όλα» Για τα όλα υπάρχει κι άλλο λιβάδι Υπάρχει Μα στη Χαλίβα έρχονταν πολύ συχνά τα βράδια και έπαιζαν η λαγή Έτσι δεν είναι Έτσι Ο ησύχιος σκέφτηκε πως καλά θα ήταν Να είχε ένα τσιγγέλι στα χέρια του Αντί για καμουτσίκι Μπορούσε βέβαια και το καμουτσίκι Να κάνει τη δουλειά του Μα δεν ήθελε να φτάσει ως εκεί Εν πάση περιπτώσει Συνέχισε τις ερωτήσεις Έρχονταν λοιπόν οι λαγοί και έπαιζαν και όλα ήταν μια χαρά Μα μήπως τώρα τελευταία φάνηκαν και λύκοι στη χαλίβα Λύκοι λέω Φάνηκαν οι λύκοι Είπε ο Πακαλάκου σχεδόν με έμφαση Φάνηκαν οι λύκοι Τι μου λες τώρα τον πείραξε ο Εσύχιος Φάνηκαν είπε πάλι ο Πακαλάκου Χύνονται πόλεμοι στα πίσω βουνά και στέλνουν τους λύκους κατά εδώ Πόλεμοι ξαφνιάστηκε ο οδηγός του κάρου όχι μόνο από αυτό που άκουσε, αλλά και από την εθράδια του άλλου Κανείς δεν άκουσε για πολέμους Εσύ που τ' άκουσες και πού είναι αυτή η πόλεμη Κατά εκεί, στα πίσω βουνά Προς τη χαλίβα, πιο πίσω δεν φαίνεται Και οι λαγοί δεν έρχονται πια, έρχονται, είπε ο Πακαλάκου Και πώς γίνεται, λαγί και λύκοι σε ένα λιβάδι Οι λύκοι τους τρώνε και τώρα δεν έρχονται «Δεν μου δίνεις να καταλάβω», παραπονέθηκε ο ησύχιος «Τη μια μου λες έρχονται, την άλλη δεν έρχονται» Ο Πακαλάκου δεν απαντούσε σε παράπονα «Δεν μου λες Πακαλάκου, πιστεύεις τα θαύματα» «Πιστεύω», είπε εκείνο. Είδε κανένα, εσύ με τα μάτια σου» «Όχι, τότε πώς πιστεύεις» «Όπως και εσύ», είπε ο Πακαλάκου «Όπως θα απαντούσε κανείς εύστοχα σε κάποιον» «Και λύκου. Είδες λύκους με τα μάτια σου. Είδα. Και δεν φοβήθηκες, δεν έτρεξες να κρυφτείς. Φοβήθηκα. Όταν είναι χορτάτη δεν πειράζουν. Έκανα ο ησύχιος, Που άθελά του είχε αρχίσει να παίρνει στα σοβαρά αυτή τη κουβέντα. Μια κουβέντα που θύμιζε τις τρίχες στο σαγόνι ενός πανού, Τρίχες που δεν ήταν τελικά και τόσο λίγες.